Πώ να μας δώσει κι αυτός. Θα έχει όλο ο Κυριάκος. Μας προσέχει. Γεια σας. Μάλιστα. είναι καλά. Τη φορά αριστερά με την πρώτη σε βγάλα. Να διορθώσω τον σύντροφο. Στο σημείο. Διόρθωσε Δεν είναι μαύρο είναι κρουέδα. Τουλάχιστον ο μαύρο Στο κόμμα πάνε τα λεφτά κύριε Υπουργέ. Κόμμα, είναι λεφτά θέλει. Ε, ε, ε, ε, ε. Πρέπει να έχουμε φίλου κύριε Υπουργέ. Πάμε το ένα. Το άλλο αυτό το μεταμπινελίκαιο που αντάλλασε ο του Ναι, το... ναι, αυτό το σκληρό. Ναι, το Μέσω τη τράπεζα. Μέσω τη κάρτα. Μέσω τη κάρτα. Γιατί έχει προμήθεια από αυτό η τράπεζα. Αποκλείεται να κερδίζει η τράπεζα από τι κάρτε. Έλασε παρακαλώ. Ε, ναι, ναι, ναι. Ποιο είναι ο διάλογο, ρε Σε ποιου απευθύνονται. Eurobank έχει καταδείξει ο Κυριακό. Σου λέει πάρε από εδώ θα πάρει 10% επιστροφή. Ε. Μετά θα σου λέει κάτω για γέλοου. Γέλοου θα δίνουν σε λίγο. Αντί για επιδόματα. Γελίοου. Όχι γέλοου. Γελίοου. Ναι, γιατί γέλοου, κύριε. Λέει. Εγώ ήμουν πολιτικό κρατούμενο 6 μηνών από τη Κούτα. <ΣΣΣ> λοιπόν και ζήσα τα πρώτα γιατί γέλαου. Γιατί γελαούς κύριοι Μια λιζοφρένεια. Ναι. Ναι, Ναι, προσταλής. ναι. ναι. Τι καλά. Ένα ταβερνιάρι είναι από την Ερυψό. Από την Ερυψό. Ναι. τα ταβερνιάρι να πούμε τι γίνεται. Καλά, καλά. Το κοινό για το πα θα πειρε. Για το φαγητό. Γιατί τη θέρμανση, το σκεπά. Α. Ωχ, καλά, αι. Mm. Αστείο πέμπτη, δεν πειράζει. Ναι. Καλό είναι. Ναι. Νομίζω θα μείνουμε με το ξεσκεπά. Γιατί το σκεπά πάνε... δεν έχει, δεν φτάνει. Πασ, πα, πα. Ο παρά και πα, πα, πα. Δεν σα ρωτήσω για την ξέρει. Άμα η Εύα πήρε 20 εκατομμύρια μίζα που φαίνεται στου λογαριασμού και πάνω.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 Κάθε καλό. Καλά τη και θάκια να ευχηθώ. <στολή> Έλα. Για σου αγόρι, λοιπόν, έχω φορτώσει και έχω χαρακτήση. Πρέπει να τα πω κάπου και άμα δεν τα πω σένα, σε έναν σε ποιο θα τα πω, ρε, φίλε. Με τη σαγούρα που έχουμε με τα τρία πρώτα κόμματα, και ο Μίσερ τίποτα να πούμε, ο τρίτο κόμμα, ο, χειρότος, ο χειρότερο ο τσίπρας, και ο χειροτέρο, ο και ο άλλο τέλο πάντων, άκουρε, φίλε. Λίγο στα μέρη τη εβδομάδα το κερατό, αν κάτσω ένα ρεπό το μήνα και να πάρω δεκάξι εκατό κάτι να πούμε το χρόνο. Δεκάξι πια καμώρι και παραπονιέσαι. Τα βάνει. Έτσι, ελυμα χάριστου γάμ σέτα, <στολή> λοιπόν, και με πετάει έξω από τα <ίδια>, πάντα. Όχι όταν περίμε να αυτό, γάμω το <στολή> κερατό μου, δηλαδή. Έχω τα πάντα. Πριν 31, αυτή τη στιγμή γιατί έχασα από καρκίνο, ένα ζωάκι 31 ζώα ζωά, να πούμε, Αυτή τη στιγμή από μένα όλα τα έξοδα τα πάντα. Δύο οικογένειε από τότε που έπαιρνα γιατί παίρνω το 40% Κι αν του μισθού που μου περικόψανε κάποτε. Και φροντίζω ακόμα από τότε δύο άπορε οικογένειε. Και 31 ζώα, όλα φάρμακα στηρώση, τα πάντα Μωρίς, από μένα το με 1.000 θερίσεις, Και πληρώνω και, και 2 Να πεις πάρε ένα μαλάκα, οπότε θα φύγει με κάτι. Θα πάρεις ένα μαλάκα. Ναι κυρία τον κάνω ρεπούσι μου, δεν πιάνει και τίποτα. Να, εγώ δεν, από Αυτό είναι αλήθεια, δεν είναι ό,τι πιο άχρηστο. Τι μου, ρεπούσι μου δηλαδή, δεν μπορώ, ρε. Έχω πνική, έχω χαλακτήσει, σερούμε τα πάντα Αυτό θα μπορούσε για την επιβίωση, την επιβίωση. τα πάντα, τη Τα Αυτό θα μια διαφήμιση της τελευταίας που ζούμε. και τις προηγούμενες, και και τις και παραπροηγούμενες, βέβαια. Στερούμε τα πάντα. Εσύ στερίσε τα πάντα. Ζήσε το μύθο σου στην Ελλάδα. μου, Έλα, Αποστολή. Έλα. Να σου πω κάτι, ρε φίλε. μου, λίγο τι ώρα είναι η επανάληψη. Α, δεν ξέρω. Oh. Γιατί, βάλε, ελληνοφρένια.net.gr. Μα τι να βάλω, στη δουλειά δεν έχω ίντερνετ, είμαστε στο χεί. Πού δουλεύετε, τι δουλειά είναι αυτή. Ε, δεν μπορώ να πω, είναι Σε η τράπεζα δουλεύει που βάζουν από την τσέπη του και δεν του φτάνουν για άλλα. Η πρώτη φορά που οι τράπεζε πληρώνουν από την τσέπη του είναι τώρα, χάρη στην προσπάθεια τη κυβερνήσεω Μητσοτάκη. Μπαστε. Μπράβο του! Ναι, ναι. Α. Να σου πω, πε τον άλλον μέσα τον κολόγερα. Εσύ είσαι κουμούνια, αλλά τουλάχιστον ξέρει λίγο από σόμπι. Λίγο τούνο, λίγο light, λίγο Ο άλλο ο κολλόγερα οδυνό αυρό δεν ξέρει που του πάνε τα τέσσερα να πούμε. Τι είπε πάλι, εκτέθηκε, τι είπε. Ε, δεν ξέρει να πει τίποτα. Να πει λίγο κάτι διαφορετικό όλο εκεί ταξική πάλι και ταξική πάλι να πούμε. Αφού έχουμε ταξική πάλι, τι να πει. Τι να πω κι εγώ. Τώρα θα μου πει, θα μπορούσε να πει πλαστική πάλι για να πιάσει και την τούνη και όλα αυτά. Ε, βέβαια. Σωστό. Κάτι να πει. Να, ναι, ναι. Δεν ξέρει τίποτα. Μπούμε, παιδί, είμαι από του λίγου. Μπούμε. Να σου πω, κανονίστε να βάλετε κανένα απόγευμα την επανάληψη από να πούμε κι εμεί δεν μπορούμε. Ένα απόγευμα θλιμμένο σε θυμήθηκα να ξέρει. Ζαφύρης Μελάς Ένα απόγεμα θυμμένο Σε θυμητικά Όσα περάσαμε σκεπτό μου Και λυπητικά Ω να, τα βλέπεις. Να, βλέπεις Ο άλλος μόνο φαλαντούρη και φοροράκι Κάνα καζατζίδη στην πώς... καλύτερη τώρα, άστο Έλα. Έλα, Έλα και που είσαι! Εδώ και τι κάνω! Με μου πεις. Να σου πω πως είμαι άτριχος! Πε μου ότι είσαι άτριχος. αυτό πες μου μόνο τέλο! Είσαι! Να το πω! Λέιζερ! Χαλάουα! Παραδοσιακός τώρα, δεν είμαι τώρα, άντε! Τι χαλάουα, φίλε, αυτό πονάει! Γι' αυτό το κάνω, γιατί πονάει! Με, Με το λέει ένα σαν να σε Με σου πω. τον Γιατί που ο Έφερε αυτό τον τύπο που θυμολογείται ότι ήταν και σε μια έτσι ακροδεξιά οργάνωση. Άντε πάλι. Να τα κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένα τα πράγματα. Ωραία, ωραία, ωραία. Αυτό είναι ο οποίο τη επινέα δημοκρατία βελοφώνη σε ένα παιδί ανήκει σε μια ακροδεξιά οργάνωση, τον υπηρεσίζεται ο Κούγια. Θεσκυλα. Είμαι πολύ συγκεκριμένο. Πάλι δεν βγαίνει. Δε βγαίνει okay. Εννοεί τον κρωνέ. Όχι, όχι. Είδε. Είδε μπορεί να υποθέσει και άλλου. Ο του Βεγά. Δεν περίμενε αυτό ελκρινά. Οκ. Συγκεκριμένο, πριν από λίγε μέρε, βελοφώνησε. Ένα παιδί 16 χρονών στη Θεσσαλονίκη. Ένα μπάτσο. Ποιο παιδί μου το Ρωμά. Να, ναι, είναι Ρωμά, ε, Ποιο παιδί, ίδι, παιδί ήρθα, μου το εσύ... Ρωμά, θα λες Αν Να, ναι, το ξέχασα. Παιδί είναι αμ... Να, αμ... άμα αμ... Να, είναι αμ... δικό αμ... μα, άμα είναι μπαλαμό. Το Ρωμά τώρα, έλα. Η ευαισθησία δεν είναι για αμ... όλου. Δεν ισχύει το ίδιο. Σε παρακαλώ. Όπω και για αμ... του μετανάστε, ισχύει για του ποιοτικού μετανάστε. Δηλαδή, του γείτονε από την Ουκρανία. Δεν ισχύει ότι έχουμε ευαισθησία, α πούμε, για τον Άλτο Μαλάκα με τη βάρκα που έρχεται και αμ... παιδί. Είναι ο Γρηγορόπουλος ας πούμε Το άλλο είναι Ρομά. Έχει δίκιο δεν θα σκεφτεί αυτό Μαλακία Ε βέβαια Ένα, κοίταξε να δει που συνδέονται όλα και τελικά ισχύει το ότι ο άνθρωπο είναι άνθρωπο ρε παιδί μου και ότι θα πρέπει, ξέρω εγώ, να μην το βλέπουμε ρατσιστικά. Αλλά στην τελική και οι δύο είναι νεκροί. Πω <laughs> <laughs> πολύ, πολύ, ήδη αυτό που είπα. Πω μεγάλο μύθο, δε φιλάλω ήθελα να πω τώρα. <laughs> θα βγει <βγήσω> λίγο πίσω. <laughs> αυτό το οποίο ήθελα να πω είναι το ότι όχι μόνο βγήκε ο τύπο, τώρα δηλαδή τα Χριστούγεννα θα κάθεται αυτό στο σπίτι του και θα πάρει και τα 600 ευρώ. Ναι, για να τα φάει στην ίδια του μαλάκα. Θα πάρει μια γαλοπούλα, ωραία. <laughs> <laughs> <%of> και αυτό που έκανε με το χέρι του θα το κάνει στη γαλοπούλα. Μια ιδέα όλο αυτό που πια μια ιδέα. Καλά βέβαια τώρα Honestly. να τα σκεφτούμε και αυτά. Τον Κούγια είχε δικηγόρο. Δεν θα του μείνει τίποτα στην άκρη. Ο άνθρωπο έχει να δώσει αυτά τα 600 ευρώ στον Κούλια. Γιατί φαντάζομαι ο Κούγια παίρνει μόνο 600. Γιατί άμα ήταν κάτι παραπάνω, ο δημόσιο υπάλληλο ο μπάτσο που θα βρει να πληρώσει τον Εν τω μεταξύ πεθάνει με τον Παίω, με την αύλη. Το σημείο στο οποίο διαφέρει το Μουσείο τη Αργού αφορά στην αύρη υπόστασή του. Ε, με την Καϊλή πως θα λέει Λε, καβλη. Καβλη. Πού είναι και εύστοχο κάπως Είναι κάπως εύστοχο Τι ψηφίζετε ρε μάλε. Τι ψηφίθετε, ρε μάλε. Τέλος ε, Καλό μεσημέρι ο... Μου γράψεις ψυχολογία Ελά, ρε Αποστολή. Ελά. Κοιτάξτε, Άνδη, εγώ συγκινούμε, σα καταλαβαίνω. Όλοι εσεί οι κομμουνιστέ με το κόμμα επικεφαλή, το ΚΚΕ, παλεύετε ενάντια στο αστικό κράτο. Εγώ μαζί σα. Εκτό κι αν είμαστε σε κάποια υπαρχία, οπότε παλεύουμε για το υπεραστικό κράτο. Αυτή την κρυάδα ήθελα να πω. Να μην πειράξετε, παιδιά. Πώ? Τον προπολογισμό του αστικού κράτου με πειράζεται. Όλα καλά, μην ανησυχεί. Καλησπέρα, Αποστολή. Θα ήθελα να πω δύο για την υπόθεση στην Ελλήνουπολη, το Για yeah, Έχει ξεκινήσει η δίκαια της 5 Δεκεμβρίου. Από εκεί πέρα, η συνήθεια πράσινη Συντονία, ζήτησε από την ιδέα του να μην καταθέσει η ΕΕ, που είναι η επιζώσα, απέναντι στου σκοπιτέ αυτό έγινε. Και αυτή ήταν μια διαδικασία η οποία η ΕΕ, μετά από τόσο καιρό, τους με ρυθμούς, και πιστεύω αυτό είναι να κουστεί, γιατί δεν έχει Μέσα, συνεχίζει δεκαδομικά και πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Όλα αυτά χρειάζεται από τα κόσμος, που έχουν διάφορα καλέσματα, διάφορα πράγματα που μπορεί να συμμετέχει και να στηρίξει την επιζώσα. Αποστολή, έχω πελάτη πελάτησα Σιριζέα και το όνομα είναι Τσίπρα. Το γένο τύπρα δεν ξέρω αν την άκουσε. Να σου πω κάτι. Ρε. Τα κέρδη λέει των τραπεζών 2,9 δι. Ναι, καλά είναι. Αυτά είναι που βάζουν από την τσέπη του. Που πώς λέει το και ο Άδωνη: Από την τσέπη του αυτά που είχαμε κάνει και εμεί κάτι ανακεφαλοποιήσει για να τη σώσουμε τότε έχουν μείνει ναι. στο στρώμα. Η πρώτη φορά που οι τράπεζε πληρώνουν από την τσέπη του είναι τώρα. Χάρη στην προσπάθεια τη κυβερνήσεω Έλα Έλαβε μέχρι το ο Μαλάκα με το πατίνι ανάποδα. Λοιπόν, να σου πω 2,9 δι. Διώχνουν προσωπικό. Αυτού που έχουν προσωπικό του δίνουν λίγο μισό. Άρα πληρώνουν και λίγο. Και σήμερα έμαθα ότι δεν πληρώνουν φόρου. Είναι αλήθεια αυτό: ότι δεν πληρώνουν φόρου οι τράπεζε. Η τράπεζα γιατί να πληρώνει φόρου, τέτοια ρίσκα παίρνει. Παρακαλώ πολύ τον Καλαμπούκη να βγάλει επίσημη ανακοίνωση. Αν οι τράπεζε πληρώνουν φόρο ή όχι. Και εμεί χειμικά είναι με 2,9 δισεκατομμύρια κέρδη. Έλα ρε τσίπρα! έλα ρετσίπρα. Να σου πω κυρία λε, έλα ρετσίπρα. Για να πούμε και κυρία πίσω. Να σου mm. πω κάτι: Ο, Ο. Κυρανάκη είπε ότι του πάθαν τα μάξι το 22-3 φορέ. Mm. Δεν είναι τυχαίο, δεν είναι τυχαίο. Κοίτα τώρα έχασα Δεν εντυχαίω καθόλου, έτσι. Έχασε το φανάρι, βρε μαλάκα. Όχι, το... έχασα τον Ιρμό, θα σου ξαπάρω, γεια. Είχες Ιρμό και τον έχασες, μπράβο. <Τι> Γεια σου φίλε είμαι ο Γεια σου Κώστα, χαιρετισμού στο ακριτικό εργαλείο! Ευχαριστώ να είμαστε όλοι καλά και υγεία και χρόνια πολλά! Να το δέχεσαι σαν ε, ακριτικό, θέλω, θέλω να κάνω μια καταγγελία! Να κάνει! Εκεί που Είχα το άπινε Αθήνα... με κάποιο κολλητό σου! Α, συγγνώμη, παίζουν! Είχαν συγκέντρωση στην Αθήνα δάσκαλοι, καθηγητέ και μαθητέ και από το δημόσιο τομέα και από τον ιδιωτικό τομέα και η κυβέρνηση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 I'm <laughs> sorry.